Για την κατάσταση σφάνει τη Καισαρινή, θέλω να σε ρωτήσω. Ωραία, τσίπε, ξέρω εγώ, το χρησιμοποιήσει όλο αυτό για επικοινωνιακά, για την πολιτική και την... Όχι καλέ, το πείστε, δεν το κάνε επικοινωνιακά. Το πείστε, δάκρυσε κιόλα. Σε αυτό το πρέ. δάκρυ τη καφέ λέξη στου δάγμα του, ήταν όμω. Και ότι ένα προθουργό όμω ότι πήγε και κατέθεσε ένα στεφάνει πέρα από τα συμφέροντα του τσίπρα. Δεν είναι σημαντικό. Έσαι για την ιστορική μνήμη. Ρε, αυτή όμως, την ανάγνωση πρωθυπουργός... αυτό είναι σημαντικό. Α το πούμε όπω ήταν σωστά, ένα προθυργό που πήγε και σκύλευσε τη μνήμη κάποιον που έχει προδώσει προβολού. Είναι λίγο ξεφύλλον. Εντάξει, συμβολικά και μόνο σου λέω. Καταλαβαίνω. Στην ιστορία τι θα μείνει, ε, οτι... Στην ιστορία ε, θα ε, μείνει, το είπα και χθες. Στην ιστορία θα μείνει ότι την πρώτη φορά πήγε με του συντρόφου του, τη δεύτερη φορά πήγε με τρει κλουβεσμάτ. Αυτό ε, θα μείνει στην ιστορία. Ε, ε, αυτό δεν υπάρχει. Θέλω να με καμία εξουσία. Νοικοκυρεύουμε το σπίτι μα, προσαρμοζόμαστε στι οικονομικέ μα δυνατότητε και κάνουμε στρατηγίο μα.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 Με ένα μέρο το βόξο και οι άκουστο τα καταστρέψει τα Θα υπάρχουν. Παιδι μου, όχι. Σερβίρουμε πάνω, έχουμε καφέ, έχουμε τα πάντα. Λέπου ρούβικο να εσύ είσαι. Όχι ρε. Λάτε μακιάτο με μαύρη ζάχαρη. Το σερβίρουμε. Και ο Κούλη, άμα θέλει, έχουμε και μοσχάτο, Ντάστι να πιει. Και δάστη. Μοσχάτο. Μοσχάτο, δάστη. ναι, ναι. ναι. Η βασική προπόθεση είναι dress code. Έχουμε, είναι κοκτέιλ το dress. Τι θα είναι όχι. όχι με φόρμα και βερμούδα, ρε παιδί μου. Όχι... Καλά, του Ιάκου δεν είναι είδε και έτσι είναι κα Πούχιρε, πέστε του να έρθουν να πιούνε ε, και το βράδυ. Άμα θέλουν να κάνουν και ήρθα, έχουμε και κοκτέιλ. Ωραία, καλά κοκτέιλ. Κοκτέιλ Μολότοφ, που λέμε. Μολότοφ, β52, αεροπλάνα, καμικάζια, ιστορίε, όλα αυτά. Αυτό ο παπά που έπλεξε το εγκόμιο του κούλι δεν φαντάζομαι να είναι νέα δημοκρατία. Υπάρχει παπά κομματικό. Oh, Τι είναι οι παπάδε, Είναι no. κομματό και οι παπάδε. Πάρτε από παλιότερα, από μακαριστού. Δεν θέλω να όνομα. Mm. το, είχαν σχέση με την πολιτική, με τα κόμματα, με συγκεκριμένα κόμματα. Oh. Δεν έχουν και λόγο.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 Αν δεν είναι δεδο αριστερή, νέα εριφρέφα, πού θα είναι αριστερή. Ναι, σωστό. Λεπιερή... γιατί έχουν δει το πλούτο. Ε, δε, δε. Και ξέρουν, καλά, έτσι κι αλλιώ τώρα, μην τα λένε τώρα και οι μεγαλύτεροι επαναστάτε, οικονομικά ευκατάστατη ήταν. Ναι, αριθρέδα αριστερή, επειδή επειδή θέλω φανά το καλύτερο. Δεν θέλω να χωρίσω του Υπηρείου <σαι έτσι> και του <σαι> υψηλού συγενεί, αλλά όσοι σάχαρη και να βάλει στα σκατά, κουρασί δεν γίνονται ελεύθεροι. Καλά, δεν ξέρει να τρω. Από την άλλη όσα θα και να βάλουν <Λεπιερή> στα σκατά, προθειοργεί γίνονται. Δε σα πούμε πόσο θα έχει πει ο Κυριάκο σε μια ομίλη εκθέσει Γενέχη Νέα Δημοκρατία. Εκεί θα καταλάβει. Wszelkie oh. Έλα. Είμαι και επίση ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ Μπράβο να πω σε να πω. Yeah. Να πω ότι η κατάδεια σου, εκεί θα σα πήγαινε. Να σου πω λίγο. Είπα, είμαστε τριακα κομμάτι όσυλα στην εκπομπή, εντάξει. Και να ξέρει ότι εγώ δεν πληρώνω, γιατί μερικέ που κάνε το κάνουμε και δωρεάν. Για ευχαρίστηση. Εσεί yeah. από του πουμένε yeah. που, yeah. που yeah. το κάνετε έτσι, δωρεάν. Yeah. Yeah. Είσαι η yeah. λεγόμενη yeah. απλήρωτη yeah. που, yeah. που yeah. το απλήρωτο yeah. κομματικό yeah. που κάνουν Ναι, ναι, ναι όπω και εσεί. Μόνο που εσεί το κάνετε με πληρώνετε. Αυτό σα παρακαλώδια πλήρω τι εμεί δεν είμαστε πάλι Αλλά εμεί δεν είμαστε μέλη κανένα κόμματο έχουμε αυτή τη διαφορά. Λέτε όλα αυτά χωρί να είστε μέλη κόμματο. Δεν περνάει από το μυαλό σου ότι κάποιο μπορεί να τα πιστεύει ε? και όχι να εξυπηρετήσει συγκεκριμένε γραμμές κάποιου κόμματο. Αλλά στο Siri, είσαι που να περνάει από το μυαλό σου κάτι που σχέσει με ιδέα ιδεολογία. Μου. Λογικό. Λογικό. Εσένα όπου ιδέα ιδεολογία έχει δίπλα μια ιδιωτικοποίηση. Να σου πω τα δεν γιατί δεν έχω, έχω Από μου γλυκέ, σε θαυμάζω. Είμαι κολόγρια 63. Ε, συμβαίνουν αυτά, δεν πειράζει. Η Σιριζέα είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του πόσο γελοί είναι όλοι οι Σιριζέοι. Αυτό. Τίπο πολλάκι. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα, ο Πολάκη είναι σοβαρό πολιτικό. <laughs> και στο χιβ έχει βγει αληθινό, όλοι οι γιατροί έχουν ρωτήσει. Όλοι γιατί το λένε χιβ. Και στο κόπι πάστε. Έχω ρωτήσει πολλού αγαροπλάστε. Παναγία μου, ναι. παναγία μου. Κόπου πάστε και... σεράνο, ε... κόπου πάστε σοκολατίνα, κόπου πάστε αμυδάλου.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 Δεν κατάλαβα η Σιριζέα τώρα τι είπε τώρα. Δικαιολόγησε τα δεν το κατάλαβα. Ε, δε τα δικαιολογήσει, τι πίστευε. Δηλαδή, του στείλανε, ο Τόσκα του έστειλε με πλήρη εξάρτηση και του είπε μετά γιατί τη χρησιμοποιήσατε. Δηλαδή, με τρελάνε τελείω. Άσο χωρί την εξάρτηση. Του είχε τα Λόμα... φοράτε για ντεκόρ για να γεμίζετε το μάτι. Μη φαίνεσαι φλόρο Άμα δεν να τα χρησιμοποιήσουν, θα τους πει. Θα πάτε στους τίποτα. Ε, τι με <συ> Με τα χεράκια του να πάτε ό,τι γίνει εκεί πέρα. Όχι να του στέλνουμε του φυσούνε. Του ίδιου του ταξιούχου που είναι αγριεμένοι, αυτοί οι στην συνταξιούχοι και του πάμε ήταν αυτοί. Θα του δαγώσουν τα λαρίκια των ματαντζίδων. Αυτοί οι νοικοδόμοι έχουν δουλέψει, δεν είναι τίποτα φλόρι. Θα του πιάνω στο κυνήγι του μπάτσου. Έμασα ότι βάζετε πανούλοι στην εκπομπή σα, κύριε Πανούλη όταν λέμε πάνω καμένο. Δεν θα βάλουμε πάνω καμένο, φίλε.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 Καμίσα νέρα. <μιλ hobby> Το πάω στο πιο πολιτικό Ιταλικό. Μά... Να σου πω κάτι και τι θα φοράς, άμα δεν φοράς καμίσα νέρα α πούμε τι θα φοράς. Ε... Τίποτα Birkenstock α πούμε λιγδωμένα. Κακό είναι. Ένα Εναλλακτικογκόμενα είσαι μωρή; Μπορώ να γίνω, ανάλογα Target Group. Έλα ρε, δεν έχω στραβώσει γραμμή ακόμα τόσες ε, σταύρυς, τώρα. Επιτέλου θέλω μια παραγγελία. Τον παπά που μίλαγε στα ηγένεια του Μητσοτάκη. Τον παπά να... καλέ, Εγγνώμησα τον Νίκο τον παπά. Λέω κι εγώ Νίκο ο παπά στα εγγένεια του Μητσοτάκη, μετάλλαξε. Χαίρε, χαιρε. Τον παπά το ώρασο φόρο τον παπά, αυτό θα λε. Θέλω να μου τον κάνει ένα μίξ με θυμιατό και μια που ήταν και προ το πειρά εκεί πέρα, πέτα και ένα τσουκαλά μέσα. Και δύο κουβέντε για τα μαθητικά χρόνια το Κυριάκο. Ο Κυριάκο ήταν πάρα πολύ σεμνό. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε ρε Φίλος με όλα τα παιδιά του σχολείου, έντονα ενδιαφερόταν για τα κοινά πάντα Σε θυμιατό είσαι τι είσαι εσύ Αποτελεσματικός και έξυπνο. Εμεί πάνω σε θυμιατό πέσαμε Οι δε σπουδές του σημαίνουν κάτι πολύ σημαντικό Δεν ήτανε μόνο ο πρώτο. Π... πάνω σε θυμιατό πέσαμε ρε γάμο. Δεν ήταν ο πρόεδρος της μαθητική κοινότητα, Αλλά όπω ξέρετε στο Harvard και το Stanford διακρίθηκε Ας σου πω με ξέρει, ξέρεις εμένα και μου Και αυτό δεν είναι ένας άνθρωπος... Ρε θυμιατό δεν είναι για σένα αυτά. Για σένα δεν είναι αυτά ρε θυμιατό. Εσείς και το λιβανιστήρι τι να κάνει; θα αναλάβει με ανευθυνότητα σημαντικές ευθύνες σε αυτή τη πολύ δύσκολη στιγμή. Σε έχει φάει Σε φάει Πω πω έτσι είναι όλοι μαλακρία. Λοιπόν άκουρε βλάκα. Υπάρχει και το σεξ καταρχήν. Υπάρχει το σεξ! Σταμάτα την παλαγία! Θα σε πω στο κεφάλι σου! Σε ρε, ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό, πες, αμερέ, πες. Το θυμιατό τι είναι, που βάζουμε το καρβουνάκι. Αντε και γάι, σου γάρι, το σπίτι σου, γα το αρχί. τέτοια γλώσσα από καμπαριτζί περίμενα. Όλα καλά, τα τρώει πια, τα τρώει. Έχει μάθει το σουύσι, έχει μάθει τα Ιαπωνικά, τα Κινέζικα, τρώει τα πάντα. Βάλ λίγο να ακούσουμε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 Αυτά είναι άλλα τοπία τη Ευρώπη. Ε, και με τι θα ασχοληθούμε? Τα τοπία δεν είναι ζωντανή εικόνα. Είναι, είναι, είναι, είναι. Δεν θέλουμε ζωντανή φίδια εμεί. Καλά. Πάμε και τρώμε και βάλουμε φίδια και μαλκίε. Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια. Εμεί δεν τα μας είμαστε εμείς Και μην με τώρα. Ε, τώρα όμω θα είναι τη μόδα λόγω Ολυμπιακή. Είναι τη μόδα να φάμε κι εμείς λίγο φίδια. Ακούστε. Είναι ωραίο το φίδι. I'm gonna go Που ήταν ο Λάο και έλεγε ότι δεν θα πάει ο ίδιο στη Νέα Δημοκρατία. Ότι δεν θα πάνε οι βουλευτέ του Λάου στη Νέα Δημοκρατία. Μετά που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι κόμμα κλεπτών και τέτοια. Μετά είπε ότι ο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειε δεν θα γίνει. Μετά είπε ότι ο Σκάι δεν θα πάρει άδεια. Μέσα σε όλα έχει μέσα ο Άδεν πια. Και ό,τι άλλο βρίσκει ό,τι άλλη παπαριά έχει βγει. Ενδιάμεσα θα βάζει τον Κωνσταντίνο να κακαρίζει ή τον ποιητή Φαφάρα και θα τελειώσει με τον Κωνσταντίνο που λέει τρέλα, τρέλα, εκεί που λέει φαφάρας για σου φαφάρα φαφλατά αν μπορείς βάλει για σου άντονη παφλατά Αντί δηλαδή η νέα δημοκρατία ως το μεγάλο κόμμα της παράταξης τουλάχιστον προς όρας, γιατί δεν το βλέπω για πολύ ακόμα Λοιπόν, για τελειώσει το παραμύθι ο λαϊκός ορθόδοξος να δεν έχει κανένα πρόβλημα πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο Κανένα βουλευτή του λαό δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε το, ήδη συγχωνέψε το. Κανένα. Πότε εγώ είμαι δεξιό. Δεύτερον, εγώ είμαι υπέρ του μνημονίου. Το έχω ψηφίσει και το πρώτο και το δεύτερο. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει να παίξουμε καθόλου με την ευρωπαϊκή προοπτική τη χώρα. Σήμερα το μόνο κόμμα τη δεξιά που μπορεί να εφαρμόσει τη συμφωνία αυτή και να κρατήσει τη χώρα στην Ευρώπη είναι η Νέα Δημοκρατία. Φυ. Άκουσα προηγουμένω τον κύριο Πολυζοήδη που είπε ότι είναι η τη κυβέρνηση όταν έκλεισε ο Σκάι. Είναι προφανέ ότι η κυβέρνηση ήθελε να κλείσει ο Σκάι. Θα μα πείτε ποιο ήταν έχασε Το ότι σήμερα η κυβέρνηση υπέστη η ήττα που ο την πρώτη άδεια και εμά ήταν το χαμηλότερο τίμημα, νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να πάω παρακάτω, έτσι. Έλα! και το μυαλό σου είναι και το δικό τη πιο λυψό, σα εθολόσαν τα λεφτά. Γεια σου, Μπουμπούκο. Απλατά Να τιμήσουμε τον κούλι την παρασκευή. Με μπίπ το τιμήσουμε ξέρεις τι βγάζει ε Ξέρω το έμαθα Ωραία θέλω Η συνταγή να βάλεις Η συνταγή για κούλι Ήθελα να ρωτήσω Για την εκπομπή χτες δεν το πρόλαβα την αρχή Τα μαγειρέματα Ναι Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω να μάθω κάτι που θέλω. Επίτε μα, εμά εδώ. Ε, τώρα μπορώ. Βεβαίω. Για το χαλβά. Ναι, τι το χαλβά, τι. Ε, έχω γράψει τα μισά, δεν πρόλαβα να τα γράψω όλα. Για πείτε μου, τι βάλατε. Έβαλα το, το νερό, τη ζάχαρη, το ειζοκάριδο, τα 200 γραμμάρια. Ναι. Τη απορτοκάλια. Έχετε κάτι άλλο, 200 γραμμάρια, αλλά αυτό δεν το έγραψα. Ναι, σημειώστε. Κυριάκο, Μητσοτάκη. Τι είναι αυτό. Χαλβά. Τι είναι αυτό που μου λε. Για τη συνταγή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 στην uh, παρασκευή, το τωρινό τωρινοφρένεια από το Ποδοξαντινού, στην uh, ερώτηση. Ρώτησα το σκύλο μου το ρίβα άμα νιώθει Έλληνας αυτόχθονα σηκάτι σχετικό Εκείνος χάς μου δήθηκε επέστρεψε στον ύπνο και ανάσα του ήταν όμορφη σαν κύμα στο γυαλό Λέω γάμο το φασισμό Γυμνώ στην άγρια ροδιά και δυρωτώ τα ίδια Αν ελληνίς αισθάνεται από το φως Πήρα για ζωή, για θάνατο σκυτάλι Μου απαντάει ο κόκκινος στα κλόνια της Ανθώς Ε, ως ο φασισμός Ε, ω, ο φασισμός